Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο γέρον Εφραίμ, ο φιλοθείτης θα μας διηγηθεί και σήμερα για τον βίο και την πολιτεία του γέροντος Ιωσήφ του Ισιχαστού και σπηλεότου, του του πνευματικού του πατρός. Ο Άγιος Γέροντάς μου Ιωσήφ εσέβετο την αρχιεροσύνη κατά πάντα, αλλά επέβαλε την απόλυτη σιωπή προς όλους μας για την βοήθεια και την πνευματική μας πρόοδο. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο περί σιωπής. Όσιος Ισάκ, ο Σύρος, ο Αβάς, λέγει κάπου υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Άλλωστε και η δική μου διπλή χειροτονία γίνεται από τον ίδιο αρχιερέα, τον Μιλιτουπόλεος Ιερόθεο, περί του οποίου ακούσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Πράγματι, ο γέροντας το θέμα τη ήταν πολύ αυστηρός. Για παράδειγμα, κάποια άλλη φορά μου λέει «Πάρε τον τορβά σου γρήγορα. Πήγαινε στην Αγία να λωτούς και θα πεις ότι θέλω 20 κιλά λωτούς πόσο κάνουν. Πλήρωσε, φύγε και έλα». Δηλαδή, με λέξεις είπες λέξη παραπάνω πάει τελείωσε δεν έχει θέση εδώ μέσα και άμα σου δώσουν γλυκό δεν θα το φας Μέπιασε πανικό πανικός και μέλουσε κρύος υδρότας πως θα πάω τι θα βρω εκεί που θα πάω τι θα κάνω ξεκίνησα όμως με την ευχή του γέροντος πηγαίνω στην καλύβα και κτυπάω την πόρτα διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Βγαίνει ένα σεβάσμιο γεροντάκι, ίσα ίσα που στεκόταν. Καλό το καλογέρι, παίρνα μέσα, μπαίνω μέσα. Με δέχτηκαν οι πατέρες με πολύ αγάπη. Πάρε αυτό το γλυκό να φας παιδάκι μου, είναι πολύ καλό. Πώς σε λένε. Με βλέπαν και μικρό και σκέφτηκαν. Να του δώσουμε κάτι να φάει. Δεν το παίρνω, λέει κάποιος από τους μοναχού. Ποιον γέροντα έχεις, το κεφάλι κάτω εγώ, δεν μιλάω. Τι θέλεις, 20 κιλά λότα. Από πού είσαι, 20 κιλά λότα. Τότε κατάλαβε, σκέφτηκε. Εντολή από τον γέροντά του θα έχει, να μην τον βιάζουμε άλλο. Ήξερε την καλογερική. Ορίστε, πάρε παιδί μου, πόσο κάνουν, τόσο. Πάρε, πάρε καλογέρι μου και αυτόν τον λωτό. Κοίταξε τι ωραία που είναι γινομένος. Καλογέρι, φάτο εσύ. Κάνω νεύμα, όχι. Γιατί δεν το παίρνεις. Εγώ το κεφάλι κάτω και αμέσως παίρνω τον τορβά μου και δρόμο. Γλίτωσα σκέφτηκα. Τουλάχιστον δεν έκανα παρακοή. Μόλις πήγα στο γέροντα αμέσως με ρώτησε. Μίλησες εκείνα και εκείνα είπα εντάξει θα φανεί απίστευτο το πόσο απαιτητικό ήταν ο γέροντας το θέμα της σιωπής ειδικά προς τους ανθρώπους που δεν ανήκαν στη συνοδεία μας. Κάποια άλλη μέρα μου είπε πάρε τον τορβά με το σιτάρι στην πλάτη και πήγαινε στο μήλο στην Αγία Άννα να το δώσει να το αλέσουν. Αλλά κοίταξε δεν θα μιλήσεις τον Μιλωνά. Θα του δώσει το σιτάρι και θα του πεις πότε θα πας να το πάρεις και τι θα πληρώσεις. Ούτε μια λέξη θα προσθέσεις από ό,τι σου λέω. Και αν σε στριμώξει θα πεις δεν έχω ευλογία πέρα από αυτές τις λέξεις να σου πω. Τι μπορούσα να κάνω. Πήρα τον τορβά με το σιτάρι το πέρασα στον ώμο μου και ξεκίνησα. Εκεί στον Μήλο Υπήρχε ένας κοσμικός άνθρωπος που φορούσε έναν σκούφο και ένα ζωστικό, αλλά ήταν λαϊκός. Πηγαίνω και του λέω, σας παρακαλώ να αλέσετε αυτό το σιτάρι. Πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω και πόσα θέλετε. Και από πού είσαι εσύ και ποιον γέροντα έχεις. Πάρτε το σιτάρι και πείτε μου πότε θα έρθω να το πάρω. «Εγώ σου μιλάω», μου λέει, «από πού έρχεσαι και ποιος είναι ο γεροντάς σου». Κατέβασε το κεφάλι, δεν του μιλάω και του δίνω το σιτάρι. Πότε θα έρθω, κοσμικός ήταν ο άνθρωπος, δεν ήξερε από καλογερική και τη σιωπή μου την θεώρησε ως περιφρόνηση, γι' αυτό και θύμωσε. «Γιατί δεν μου λες τον γεροντά σου ποιος είναι», τελικά μου είπε θυμωμένα, «έλα την τάδε μέρα». Κάνω υπόκληση και φεύγω αφήνοντάς τον πολύ θυμωμένο. Όλο τέτοια πράγματα με διέταζε ο σοφός γέροντας. Ήταν δύσκολη η υπακοή σιωπής, αλλά πόσο με ωφέλησε. Μια φορά με βλέπει ένας ιερομόναχος που ερχόταν στο γέροντα και έλεγε τους λογισμούς του και τον συμβουλευόταν. Τον έβλεπα που ήταν πολύ γνωστός με τον γέροντα και έπαιρνα την ευχή του αλλά δεν του μιλούσα. Κάποτε, μόλις με είδε στον Αρσανά, άρχισε να φωνάζει «Πάτερ Ιωάννη, Πάτερ Ιωάννη». Το κοσμικό μου όνομα ήταν αυτό. «Πάτερ Ιωάννη, πήγα στον Βόλο και είδα τη μητέρα σου και με ξεγέλασε και του λέω «Με συγχωρείτε, Πάτερ, αλλά εγώ μάνα δεν έχω. Έχω μάνα την Παναγία». Αυτό ήταν. Πω, πω τι έπαθα». Ήξερα πω μόλις γύριζα πίσω θα είχα καταιγίδω από τον γέροντα. Γυρίζω πίσω λοιπόν και με το που με βλέπει με ρωτάει ο γέροντα. Μίλησες με κανένα. Μίλησα του λέω. Με ποιον μίλησες. Με τον πατέρα Τάδε. Τι είπες. Του είπα αυτά και αυτά τα πράγματα. Πω πω. Είπες αυτά εσύ. Τώρα θα δεις θα σου κάνω. Να είναι ευλογημένο. Διακόσες μετάνιες θα κάνεις τώρα και θα τα βρούμε το βράδυ όταν θα έρθεις να πεις του λογισμούς σου. Να είναι ευλογημένο. Διακόσες, Μετά άρχισα να κάνω τις δουλειές με το γέροντα. Κάνε εκείνο. Να είναι ευλογημένο. Κάνε άλλο. Κόψε ξύλα. Κοπά πέτρες. Να είναι ευλογημένο. Έκανα εγώ. Ύστερα ο καλός και πονόψυχος Γεροαρσένιος Άρχισε να με σητεύει. Έλα μωρέ γέροντα και εσύ. Εγώ όλη την ημέρα αργολογώ κανένα κανόνα δεν μου έβαλες. Μια παρακοή σου έκανε το καλογέρι δυο λόγια είπε 200 του στούβαλες. Πολύ αυστηρός είσαι. Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός. Άντε να του συγχωρέσει το καλογέρι μια παρακοή σου έχει κάνει όλοι κι όλη και τούβαλες του παιδιού 200 μετάνοιας. Αυτό δεν στέκει. Δε στέκει αυτό». Από εδώ του τάλεγε, από εκεί του έλεγε, και τελικά τον έψησε και με συγχώρησε ο γέροντας. «Άντε να τον συγχωρήσω για πρώτη φορά, αλλά αν το ξανακάνει θα πληρώσει και αυτόν τον κανόνα». Και με τη χάρη του Θεού ξανά δεν παρήκουσα εντολή του. Πόσο μέσωσε η εντολή της σιωπής του γέροντος. «Με το να μου λέγει, δεν θα μιλάς όταν βγαίνει έξω από το ασκητήρι μας, όποιος και να σε πλησιάσει. Δεν έχω ευλογία, το πολύ θα λες. Τηρώντας το λόγο του σε εγώ, ασφαλίστηκα και διαφυλάχθηκα, διότι μερικά απλά γεροντάκια είχαν και λίγη πονηριά να ξελογιάσουν κανένα νέο καλογέρι για να κάνουν συνοδεία. Αν λοιπόν δεν είχα την εντολή τη από τον γέροντα, και καθόμουν και συνομιλούσα μαζί τους, οπωσδήποτε θα με δηλητηρίαζαν. Πώς? Με το να μου πούν ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος, ότι δεν βαδίζει καλά, ότι δεν ζει όπως όλοι οι άλλοι αγιορείτες πατέρες. Διότι τότε η πλειονότητα των πατέρων θεωρούσαν την ύψη και την νοερά προσευχή επικίνδυνα πράγματα, ταυτόσιμα με την πλάνη. Με τέτοια λόγια... Θα χαλούσαν μέσα μου την πίστη και την εμπιστοσύνη στον γέροντα από τον πόλεμο των λογισμών. Αυτά ακούγονταν τότε στο Άγιον Όρος, αλλά στα αυτιά μου δεν έφταναν, διότι με ασφάλιζε η εντολή του γέροντος και δεν τους άφηνα να μου ανοίξουν συζητήσεις με το να του απαντώ, δεν έχω ευλογία να μιλήσω. Βέβαια τα περισσότερα γεροντάκια και οι πατέρες εκνευρίζονταν, αλλά αυτό δεν με διέφερε. Εμένα ένα με απασχολούσε η τήρησης του λόγου του γέροντος. Πόσο με φύλαξε και πόσο με σκέπασε ο λόγος του. Ένα τήρησα κι όμως αυτό ήταν η σωτηρία μου. Αργότερα όταν μεγάλωσα και βγήκα έξω και μου μιλούσαν εναντίον του γέροντος δεν μπορούσαν να μου κάνουν κακό διότι είχα γνωρίσει πολύ καλά ποιος ήταν ο γέροντά μου. Είχε θεμελιωθεί μέσα μου η αγιότητά του ήμουν πλέον κατατισμένος από την απλανή διδασκαλία του και λυπόμουν για την αγνωσία τους αλλά η αντολή της σιωπής δεν περιόριζε μόνο τις συνομιλίες με τους ανθρώπους εκτός της συνοδείας μας επειδή πολλή ωφέλεια είχε δει ο από την άσκησή της απαγόρευε και σε μας να μιλούμε μεταξύ μα, μόνο για τα απολύτω αναγκαία Επέτρεπε να χαλούμε την σιωπή. Η νηστεία. Την παραμονή της πρώτης μου σαρακοστής, δηλαδή την Κυριακή της Τυροφάγου, μου λέει ο γέροντας «Έλα εδώ ζαβό, ξέρεις ότι αρχίζει η νηστεία» «Ναι γέροντα, ξέρω ότι ξεκινούμε από αύριο». Έχει υπόψη σου ότι θα πει μεγάλη σαρακοστή εδώ στο Άγιο όρο. Δεν γνωρίζω γέροντα, αλλά θα κάνω. Θα τα βγάλεις πέρα. Εγώ παρότι δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, του λέω. Με την ευχή σας. Όταν ήμουν στον κόσμο, νήστευα στη μάνα μου κοντά. Πράγματι, το παράδειγμά της με είχε βοηθήσει στην Ιστία, στην αγρυπνία, στα δάκρυα, στους κλαφθμού. Αυτή η ευλογημένη ψυχή νήστευε τρει φορές την εβδομάδα χωρίς λάδι, κέτρωγε μόνο μία φορά την ημέρα μετά την ενάτη, δηλαδή μετά τις τρεις το απόγευμα. Και το βράδυ, ώρες γονατιστεί, σκοτεινά με το καντυλάκι προσευχόταν, έκλεγε, οδηρώταν και να είναι η γυναίκα μέσα στον κόσμο με άνδρα και παιδιά. Γυρνά και μου λέει, «Ας τον κόσμο, παιδί μου, εδώ τι θα κάνεις. Εδώ δεν είναι σαν και εκείνα που κάνεις εκεί». Εδώ θα νηστέψεις Όχι όπως το Βόλο Ό,τι και να είναι Δεν με ενδιαφέρει Εδώ δεν έχει φάει και ψωμί Κουρκούτι Του λέω Ναι, μόνο μαλάτι Και χωρίς ζάχαρη Και αυτό μια φορά την ημέρα Αλλά και το παξιμάδι Και αυτό με μέτρο Όχι όσο θέλεις Και διπλάσιο κανόνα Διπλάσια καθήκοντα Περισσότερη αγρυπνία. Τις πρώτες τρεις μέρες δεν θα φάμε. Δεν φοβάμαι. Για να σε δω. Μόνο λόγια θα είσαι. Τότε αρχίσαμε. Φαεί καθόλου. Ούτε μαγείρευε και την ημέρα πολύ σκληρή δουλειά. Πράγμα που οπωσδήποτε μας ωφελούσε ψυχικά. Και εγώ να είμαι πολύ αδύνατος. Εάν με φυσούσες θα έπεφτα στον κατήφορο. Μα συνέχισα το πρόγραμμα της συνοδείας και δεν υπήρχε καμιά δυσκολία. Και έδωσε ο Θεός και φύτρωσαν κάτι χόρτα μέσα στις πέτρες και στα κατσάβραχα. Και λέει ο Γέροντας, βγάλτε αυτά τα χόρτα που τα στείλει ο Θεός. Αλλά επειδή ήσαν πικρά, τα έβρασε, τα έβαλε στο αλεύρι, τα ανακάτεψε και μου λέει, θα τρώσω όλη την εβδομάδα από αυτά. Την πρώτη μέρα ήταν φρέσκα, τη δεύτερη μέρα σε ένα αλουμίνιο τα βάλαμε στο υπόγειο και από την τρίτη ημέρα και ύστερα άρχισαν να αφρίζουν διότι είχαν ξυνήσει από την πολυζέστη. Αλλά ο γέροντας έλεγε αφρίζουν ξαφρίζουν θα τα φας και τα έτρωγα. Ο γέροντας βλέποντας ότι ήμουν μικρός σκεπτόταν αυτό θα πεινάει τώρα. Ήταν μεν φοβερός ασκητής και δοκίμαζε την προέρεση των υποτακτικών του διαρκώς, μα είχε και μεγάλη διάκριση. Με κάλεσε λοιπόν και μου λέει Κούτσικο, κοίταξε, μεθά έχουμε της Ορθοδοξίας, θα φάμε λίγο λαδάκι. Έχει υπόψη σου λοιπόν να ετοιμαστείς. Ύστερα την Τρίτη Κυριακή έχουμε τις Σταυροπροσκυνήσεως». Πλησιάζουμε. Άντε και τότε θα φάμε πάλι λίγο λάδι. Μετά έρχεται του Λαζάρου. Είναι η πρώτη Ανάσταση. Άντε να έρθει η Μεγάλη Πέμπτη. Να βάψουμε τα κόκκινα αυγά. Να το Μεγάλο Σάββατο που θα κοινωνήσουμε πάλι. Να το Πάσχα. Έλα να τσουγκρίσουμε τα αυγά τώρα. Έτσι έκανε ο Γέροντας για να με διασκεδάσει. Σκεπτόταν. Τώρα... Να του πω αυτού έτσι ότι θα περάσει η Σαρακοστή. Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά βέβαια. Δεν με απασχολούσε το θέμα. Το δεχόμουν όπω το λέγει ο Γέροντα. Φύλαγε όλα τα παλιά τρόφιμα για τη Σαρακοστή, γιατί σκεπτόταν, την μεγάλη Σαρακοστή θα πέσει πίνα. Και έτσι ξέραμε, άμα φύλαγε ο Γέροντα όσπρια κουλικιασμένα, θα είχαμε αρτημένη σε εισαγωγικά. Σαρακοστή, το στομάχι υπέφερε και το βράδυ αγρυπνή αμύωτη και κανόνα διπλό και την ημέρα δουλειά κουβαλώντας ξύλα, σιτάρι, τσιμέντα και τα μεν ζώα ανέβαιναν τρώγοντας και πίνοντας κανονικά, εμείς όμως ούτε νερό. Πέρασαν δύο-τρει εβδομάδες και αρχίσαμε να τρέμουμε. Τι να κάνουμε, πάμε και του λέμε. Γέροντα, δεν αντέχουμε και ο γέροντας μας οικονόμησε, μας έδωσε ένα κομμάτι ψωμί και νερό. Όταν ήρθε η Μεγάλη Εβδομάδα, δεν μπορούσα να την αντέξω και ήταν η πρώτη χρονιά κοντά του. Με πονούσε το στομάχι μου και έκανα εμέτους τον ένα πίσω από τον άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Να κάνω το βράδυ τα καθήκοντά μου. Χίλιες μετάνοιες, ορθοστασία δέκα ώρες ολόκληρες μέσα στο κελί, με κομποσχήνι. Μελέτη και νοερά προσευχή και όλη την ημέρα σιωπή και αχθοφορίες. Αυτή η Σαρακοστή μαζί με τον Γέροντα μας φάνηκε πολύ αυστηρή από την νηστεία που μας έβαλε. Αλλά αυτός στα προηγούμενα χρόνια στις προηγούμενες Σαρακοστές είχε κάνει ακόμη αυστηρότερη νηστεία. Ενώ στις ημέρες μας που είμεθα τόσο αδύναμοι ψυχοσωματικά δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε τέτοια άσκηση. Παρά τα αυτά εμείς τότε προσπαθήσαμε να νηστέψουμε αλλά δεν μπορούσαμε όπως εκείνος. Εδώ πρέπει να σημειώσω πως αν και ο Γέροντά μας ήταν κάπως συγκαταβατικός με μας τους νεοτέρους εν τούτης, ο ίδιος με τον γέρο Αρσένιο παρέα έκαναν ιδιαίτερες νηστείες πέραν από αυτές που ορίζει η Εκκλησία. Για ένα μήνα αποφάσιζαν να μην φάνε ψωμί καθόλου. Έβραζαν λίγα όσπρια και τα έτρωγαν. Άλλοτε έτρωγαν μόνο ψωμί και δεν έτρωγαν τίποτε άλλο. Έκαναν τέτοιες νηστείες. Μια φορά ο πατήριο Ιωσήφ ο Νεότερος και εγώ τους παρακαλέσαμε να μας επιτρέψουν να τους μιμηθούμε και λέει ο γέροντας «Δεν μπορείτε». «Μπορούμε» επιμέναμε και παρακαλούσαμε. Όταν δέχτηκε να ακολουθήσουμε και εμείς τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή την νηστεία τους, πετούσαμε από τη χαρά μας. Κάθε μέρα το φαγητό μας ήταν 25 δράμια κοινό αλεύρι, που το ανακατέβαμε με νερό, το ψήναμε και το τρώγαμε την ενάτη, βυζαντινή ώρα, γύρω στις 3 η ώρα το απόγευμα. Τα 25 δράμια είναι μόνο 75 γραμμάρια, τα οποία ο πατήρ Αρσένιος μας τα ζήγιζε και μας έδινε σε ένα κουτάκι από κονσέρβα. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την πέμπτη εβδομάδα των ιστιών. Τότε η εξάντλησή μας είχε γίνει έντονα αισθητή. Προ το τέλος αυτής της εβδομάδος, δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί στην κανονική ώρα, παρότι ο πατήρ Αρσένιος μας χτύπησε το παράθυρο. Λέγει ο γέροντας, «Αρσένιε», τι έχουν οι μικροί και δεν κινούνται. Είναι άρρωστοι. Όχι Μείνει σε αφέλει. Δεν έχουν τίποτε. Μόνο δώσ' λίγο ψωμί και αμέσως θα γίνουν καλά. Πραγματικά, μόλις φάγαμε λίγο, αμέσως γίναμε καλά. Έτσι μάθαμε να στεκόμαστε στα δικά μας μέτρα και να μην προσπαθούμε να κάνουμε ασκήσεις πέρα από τις δυνάμεις μας. Αυτοί τι έκαναν όμως. Η ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη αλλά με το λογισμό τη γινόταν εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από το βουνό κάτω και να φορτωθούμε φορτίο πολλές φορές πάνω από τις δυνάμει μας το κάναμε αμέσως χωρίς καμιά αντίρρηση. Μα αυτή ήταν η διδασκαλία του γέροντος. Ο πρόθυμο άνθρωπος στα σωματικά είναι και στα πνευματικά πρόθυμος. Διότι ο κόπος σωματικός, εν γνώση και αληθεία, βοηθά θαυμάσια τον μοναχό στην μετάνοια, στο πένθος, στα δάκρυα και στην προσευχή. Αυτή η κόποι της ημέρας και της νύκτας η αγρυπνία με τις ευχές του γέροντος μας έφερναν ποταμούς δακρύων. Στην προσευχή, στα διακονήματα, τι σαχθοφορίες από τα μάτια μας δεν σταματούσαν τα δάκρυα. Φθάναμε στο σημείο να μην υπτώμεθα με νερό, αλλά με τα δάκρυα μας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε, ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχέ του γέροντος σε μας ήταν πολύ δυνατές. Ο γέροντας, επειδή μεγάλωσε στην Πάρο, αγαπούσε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, μια σαρακοστιανή μέρα φώναξε τον Πατέρα Αθανάση και του είπε «Πάτερα Αθανάση, να μου βρεις ένα τουλούμι». Ο πατέρα Αθανάσιος έσχισε ουρανό και γη και του βρήκε το τουλούμι. Ο γέροντας χαρούμενος το πήρε και έριξε μέσα όλα τα περισεβούμενα κομμάτια τυριού και μετά έβρασε γάλα του κουτιού και το έριξε και αυτό μέσα. Το έκανε βέβαια αυτό διότι δεν ήθελε να πετάει τίποτα. Παιδιά, μετά το Πάσχα θα είναι τρέλα. Θα έχουμε τουλουμί τυρί, Θα μου σχοβολάει ο τόπος. Κάθε τόσο πήγαινε στο τουλούμι και το καθάριζε διότι τα σκουλήκια έβγαιναν μέχρι το λαιμό και τα έξινε με το μαχαίρι. Απτώητος από το θέαμα, μας έλεγε χαρούμενος, μη κοιτάτε απ' έξω, το μέσα να κοιτάτε. Κάποτε ήρθε και το Πασεβάζνιο Πάσχα. Όταν λοιπόν άνοιξε το τουλούμι, αμέσως εξαπλώθηκε μία μπόχα και βγήκαν και τα σκουλίκια έξω. Εγώ έφυγα μακριά διότι το στομάχι μου, όπως ήταν αδύναμο από την ιστιά και με τη βαριά μυρουδιά μου ήρθε αμέσως τάση σε μετού. Μα ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει τυρί από ένα τέτοιο συνονθήλευμα χαλασμένων τυριών και βραστό γάλα κουτιού. Το δέρμα θα έκανε του Λουμίσιου τυρί. Κι όμως ο γέροντας στρώθηκε με τον πατέρα Αρσένιο και το έφαγαν όλο μετά το Πάσχα. Εμάς όμως με τη διάκριση που είχε δεν μας ανάγκασε να φάμε. Όταν ήλθε το Πάσχα Στηρίσαμε το συνηθισμένο μας τυπικό Κάναμε την αγρυπνία μας κανονικά Δεν είπαμε επειδή ήταν Πάσχα Να κάνουμε την ακολουθία της Αναστάσεως Συνεχίσαμε το τυπικό μας Με αγρυπνία και κομποσχήνη Ουδεμία μία ανάπαυσης μια μιας ημέρας Κατά το Νηστεία αγρυπνία προσευχή Ουράνια χαρίσματα λαβών Αυτή ήταν η ζωή μας μου έλεγε Γέροντας, αν δεν κάνετε αυτούς του αγώνες, χαρίσματα μην περιμένετε να αποκτήσετε. Αυτά δεν ήταν απλά ακαδημαϊκές θεωρίες, αλλά προπορευόταν ο ίδιος ο Γέροντας. Παράδειγμα ήταν ο ίδιος, τι πνευματικός γίγαντας που ήταν. Ήξερε επακριβώς με ποιον τρόπο στο κάθε βήμα μας θα μπορέσουμε να ελκύσουμε το έλεος και την χάρη του Θεού. Κάναμε ωραίο Πάσχα έξω από το εκκλησάκι μας και κάτω από τις τρεις πορτοκαλιές και την μία σικούλα. Ειρηνικά και ήσυχα κάναμε τη λειτουργία μας μέσα στην ερημιά μόνοι μας. Έβλεπε στο γέροντα να λάμπει και από τη χαρά του ούτε τον κλαθμό δεν μπορούσε να κρατήσει. Όχι τον κλαθμό για αμαρτίες, αλλά από το φω τη δεν μπορούσε να το κρατήσει η ψυχή του. Εκδηλωνόταν με κλαθμό. Λέγαμε το Χριστός Ανέστη και αυτός να κλαίει σαν μικρό παιδάκι. Τι όμορφα που ήσαν όλα. Μόλις τελείωνε η λειτουργία, σύμφωνα με το τυπικό, έπρεπε να πάω να ξεκουραστώ ώστε να μπορέσω κατόπιν να σηκωθώ και να μαγειρέψω για τους πατέρες. Μα πριν πλαγιάσω, Έπεξε την χάριν της Αναστάσεω που είχε πάρει ο καθένας μας. Ύστερα κοιμόμουν. Σηκωνόμουν νωρί και πήγα στα βραχάκια και τραβούσα κομπουσχήνη. Τι ωραία η ομορφιά της Αναστάσεω. Κτυπούσαν οι καμπάνες των Οαστηριών, του Γρηγορίου, του Διονυσίου. Κτυπούσε και του Ρωσικού η γιγάντια καμπάνα. Έπιανε τον ήχο το κύμα... Και το έκανε σαν εμβατήριο και ακουγόταν σαν πιάνο και σαν αρμόνιο, σαν κάτι ουράνιο. Έκανε έναν ωραίο ήχο και μου ερχόταν θεωρία και έλεγα πώς γίνεται στον ουρανό το Πάσχα και πώς οι άγγελοι ψάλουν και πώς λένε τα ουράνια εμβατήρια και καθόμουν και απολάμβανα αυτή τη θεωρία λέγοντας συγχρόνως και την ευχούλα. Ήταν η αναστάσιμη χάρη του Θεού που πρόσφερε μια ωραιοτάτη πνευματική πανδεσία που δεν περιγράφεται. Και να είσαι μόνος σου μέσα στα βραχάκια, να μην έσαι κανέναν με μόνη συντροφιά τα πουλάκια. Ο γέροντας κοιμόταν ακόμα. Ύστερα σηκωνόταν ο γέροντας και φώναζε «Βαβουλή, έλα εδώ γρήγορα». Ευλόγησον γέροντα. «Έλα να σε πάρει ευχή, πού είσαι». Άντε να μαγειρέψεις. Θέλω να φάνει οι πατέρες. Να είναι ευλογημένο. Αμέσως γέροντα. Το εργόχειρό μας. Για το εργόχειρό μας όμως, αγαπητοί ακροατέ. για το εργόχειρό των πατέρων, στην μικρά Αγία Άννα, στην αδελφότητα, στην ακολουθία του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού και σπηλαιό του, αν έχει ευλογία, θα μιλήσουμε ευλογία να αναγνώσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.